Το Κανένας δεν παίζει μαζί μου Άτε βρε παιδιά να παίξουμε κάτι Και αυτή η αδερφή μου πρωί μεσημέρι βράδυ τηλεόραση Κλεώ θα παίξουμε τίποτα Κλαιό. Πάψε, παιδί μου, βλέπω τηλεόραση. Μπαμπά. Μπαμπά! Έλαβε, μπαμπά, αφού σ' αρέσει να παίζουμε με τα αυτοκινητάκια. Δεν βλέπεις, Μιχάλη. Διαβάζω εφημερίδα. Μαμά. Ναι. Δεν μου υποσχέθηκες χθε ότι θα παίξουμε. Ναι, βέβαια, Μιχαλάκι μου αργότερα, όμω δεν τελειώσω πρώτα το ράψιμο, ε. Τότε θα κάνω μια ζωγραφία. Όχι εδώ όμω, για να τα όλα. Να κάνω μουσική με τα καπάκια απ τις να κάνω μουσική με ένα καπάκι. Μιχάλη, ή θα κάτσεις ήσυχος ή θα πας αμέσως στο κρεβάτι σου. Μα τι έκανα, επειδή θέλω να παίξουμε λιγάκι. Άκουσέ μας Μιχαλάκι και μη βγάζει Κάνε το αυτί στα τα χεράκια όπως τα. Όλη μέρα στο γραφείο, πέρα εδώ θ' και εκεί Τρέχω στο ταχυδρομείο, ανεβαίνω σκαλοπάτια, μπαίνω βγαίνω στο ταξί Μη μιλάς, μη γελάς, θα μας κάνεις το κεφάλι σαν καζάνι Μη μιλάς, μη γελάς, θα μας κάνεις το κεφάλι σαν καζάνι.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 το θνηφονάκι στα μπροστά τα χεράκια, όπως τα καλά παιδιά! Α, το δόντι μου! Τι έχει το δόντι σου! Το δόντι που παράει. Πού που. για να δω, Όχι, όχι να λοιπόν. Εγώ δεν πρόκειται να σε πονέσω. Μιχαλάκι, το Είναι το δοντάκι σου! Δεν θα μου το κουνήσει. Ασφαλώ όχι. Ορκίζεσαι! Ορκίζομαι, Ανοίξτε το στόμα σου. Πού, εκεί! Ε, αυτό. ε, εκείνο! Οπ, α, να το α, βγήκε. Ωραίο δόντι. Δεν πόνεσες, ε. να Απότε Μιχάλη, το καλό σου ήθελε ο πατερούλης. Θέλω να μου ξαναβάλει αμέσως το δόντι στη θέση του. Α, για σταμάτα, σε παρακαλώ. Σταμάτα, αλλιώς θα πας αμέσως στο κρεβάτι σου. Συννοηθήκαμε. Κατάλαβες, δηλαδή. Τώρα πια δεν μπορώ να παίξω ούτε και με το δόντι μου. Όλα μου τα παγορεύουνε. Ποτέ του δεν έχουν καιρό. Κι άμα μιλάω εγώ, κανένα δεν μ' ακούει. Το καλό. Ούτε να σφυρίξω δεν μπορώ τώρα. Βλέπεις, μου λύπη το δόντι. Πά, τι ήταν αυτό. Το δόντι! Το δόντι άφησε μια τρύπα καταπληκτική. Άμα αφησάω μέσα από την τρύπα, κάνει έτσι. Αλλομικά, δυνατά, δυνατά. Μη ανοίγω το στόμα και σου φρόνω τα χείλια Την κοιλιά μου και μίζω κι άμα σφυριξιά Κάθε φίλο που θέλει να μου κλείσει το δρόμο θα περάσει καλά. Θα το στήσω στο δίκο σαν κορδιό, θα το λιώσω με γερή σφυρίξα. Σφυρίζω, σφυρίζω, σφυρίζω. Α, για να σου πω, είναι και δικό σου γιο. Θα τον κλειδώσετε αμέσω στο δωμάτιό του. Μα τι πάθα. Αν ξανακάνει αυτό το απέσιο σφύριγμα, ευχαρίστω να έρχεται μέσα από την τρύπα του δωτιού, ακούστε. Όχι, Όχι κάνει! μου! Μα εγώ δεν σφύριξα ακόμα. Τόσο φοβερό είναι. Εγώ δεν φταίω, η οδοντότρυπα, να. Αααααα, <συρίζει> <συρίζει> Μιχάλη, σταμάτασε <συρίζει> παρακαλώ. <συρίζει> Σταμάτα, λέω, Μιχάλη. Φύγανε. Μα αυτοί κάνουν σαν τρελή Αλλά αφού το πειράσει τόσο το σφύριγμα μου, αφού το τρέμουν τότε μπορώ κι εγώ να καταφέρω τα πάντα. Φτάνει μόνο να σφυρίξω και ο κόσμος γίνεται κομμάτια. Είμαι ο Σούπερ Μιχάλης, ο φοβερός σφυριχτράρθρωπος. Μιχάλης ο Σφυρίχτρας. Σφυρίζω, σφυρίζω, σφυρίζω κι όλα πάνω κάθο τα γυρίζω. Ο Μιχάλης παίζει μπάλα στην αυλή της πολυκατοικίας. Ο Πασπαλίδης είναι στο Μαυρίδιο, ο Μαυρίδης δίνει στο Πασπαλίδιο, ο Πασπαλίδης... και γολ! Σταμάτα να παίζεις μπάλα! Καλημέρα σας! Μην είσαι ανεδής! Μα εγώ είπα μόνο καλημέρα! Ο μπαμπάς μου μ' είχε πει σ' όλους τους μεγάλους να λέω πάντα καλημέρα, ακόμα και στους βλάκες. Ωστέ έτσι, ε, είμαι βλάκας! Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εμένα με λένε Μιχάλη, εσά πώ σα λένε. Εγώ είμαι ο κύριο Γρουσούδη, ο ιδιοκτήτη τη πολυκατοικία. Σταμάτα να παίζει μπάλα. Γιατί Γιατί αυτή η πολυκατοικία είναι δική μου. Αυτή η αυλή είναι δική μου και γιατί εγώ το απαγορεύω. Δώσε μου αμέσως την μπάλα. Μα κύριε Γρουσούζη. Δεις, Γρουσούδη! Δει, Γρουσούδη, δει. Δώσε μου αμέσως την μπάλα. Όχι, δεν τη δίνω. Δώσε μου την μπάλα. τη δίνω, Δώσε μου τη Δώσε μου την μπάλα. Τι ήταν αυτό. Τίποτα, η οδοντότρη μου. Να το ξανακάνουν είναι πολύ απλώς. Όχι, μη! Παλιόπεδο θα μου δώσει επιτέλου αυτή την μπάλα. Γιατί δεν σα τη δώσω, είναι δική μου! Δώσε μου αμέσω την μπάλα! Μα αυτό είναι κλέψιά! Πολύ καλά. Όπω θέλει. Αλλά αν είναι έτσι, θα πρέπει δυστυχώ να πω στου γονεί να φύγουν από αυτό το σπίτι. Λοιπόν, θα μετρήσω στο 3. Ένα. Δύο. Ορίστε. Έκτακτα. Αυτό είναι αδικία. Το δίκιο και το άδικο νεαρέ μου το αποφασίζω εγώ. Δεν να πανασφυρίζει όσο θέλει. Δικό μου είναι το σπίτι και όποτε θέλω, σα πετάω στο δρόμο. Και να μην σε ξαναδώ να παίζει στην αυλή μου γιατί ήμουν σου. Κατάλαβε. Αδικία. Τα γενέθλια του Μιχάλη. Να, να ζήσει, Μιχάλη, και χρόνια πολλά. Και πολλά μεγάλος να γίνει Μιχάλη, λέμε ένα τραγούδι για τα γενέθλιά σου. Ναι, αλλά εγώ τώρα θέλω να παίξουμε του συνδυάσου. Θα μπορούσε να ακούσει πρώτο το τραγούδι. Ναι, ευχαριστώ πολύ, αλλά μου είπατε κι άλλο τραγούδι. Αυτό είναι το δεύτερο. Και εγώ τώρα θέλω να παίξουμε του συνδυάσου. τώρα θα φυσίξουμε τα κεράκια. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. μπορώ. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί άμα φυσίξει. Όλα τα παιδιά στα γενέθλιά τους φυσάνε τα κεριά. Θα τα φυσήξεις κι εσύ, αλλιώς θα θυμώσω πάρα πολύ. Άμα φυσήξω όμω δεν! Μιχάλη, τότε... θύσσα, αλλιώς θέρμα τα γενέθλιά θα... αφού το θέλετε. Α, δικαλακι. Μιχαλάκη! Α, πηγαίνατε, εγώ σας το έπα. Δεν τρέπεσε. Παλιοπέδο. Δεν γινόταν ένα μη σφυρίξω, οπότε φυσάω, σφυράω η οδοντότρυπα αυτή. Να και δέστε. Ωραία, Α, ναι, ναι, ναι, ναι. σας. Ο δύος Πέτρος. <laughs> Καλώς τον οδοντογιατρό. Μιχάλη, να τα κατοστήσεις. Ξέρεις, αυτό το σφύριγμα είναι πολύ σπάνιο. Εμείς οι οδοντογιατροί το ονομάζουμε «Ηδιάζου σαν οξυφωνία. νοξιφωνία». «Ηδιάζου σαν κλαμάρε! Αυτό το σφυρίγμα είναι ανυπόφορο. Πρέπει να σταματήσει αμέσως. Ε, και πώς θα γίνει αυτό. Να του βγάλουμε και τον διπλανόδοτη. Θα του πωσουμε την τρύπα. Αυτό αποκλείεται. Πώς θα βγει το καινούργιο δόντι. Κάτι όμως πρέπει να γίνει με αυτό το παιδί. Το παιδί είναι μια χαρά. Για να δούμε τώρα λίγο και τον μπαμπάκι. Ε, έλα, τώρα, και στη Δεν πίνουμε καλύτερα το τσάι μας. Θα κρυώσει. Εγώ όμως τώρα θέλ τους Μαμά είδε σε εκείνα το πίθα να στη βιτρίνα τη Αντάνέτ! Φανταστικό! Που λε λοιπόν, πέτρο, φέτο έχουμε ομαδάρα. Θα σκίσουμε. Αν βρεθεί σε φόρμα την κυριακή τον τουέτο πασπαλίδι κουφέ θα μα βλέπει και θα άλλε ομάδα Ευρώπη! Εγώ όμω τώρα θέλω να πέξουμε του Συνδιά! Εγώ νομίζω πω εκείνη το σαμό τα γεράκι είναι πιο σικάτο. Θα του πέξουμε μονότερμα! Φτάνει αντέξ το γόνατο του Μοράλε! Σήμερα έχω τα γενέθλια μου! Δεν θέλω να ακούτε καφουστάει ότε και από δώστερο! Σήμερα θα παίξουμε του Ινδιάννου. Ε, εντάξει, εντάξει. Εσύ και η Κλαιό θα παίξετε του Ινδιάννου. Και εσεί θα είσαστε τα χλωπά πρόσωπα. Ε, όχι, αυτό παραπάει. <Γυσίλυνα> ε, εντάξει, εντάξει. Αφού είναι τα γενεθλιά σου, να μην σου χαλάσουμε το κατήρι. Ο Θείο Πέτρο και εγώ θα είμαστε Ινδιάνοι και θα σα δέσουμε στο μπάσαλο του μαρτυρίου. Αρχίζουμε! Περιφρότερνη λαχοπούδα ριάλεππούδε. Κυνηγήσαμε ξημερώματα τι σαρκούδε. Πάνω σάλογα ανεμόφτερα δίχως έλε, σς, παγιδέψαμε τις στις μασέλες, Συνε αλλητίε, σα, στα χωράφια μα στι φυτίε. Σα, και μαμόθε, κατσαρί. Φέτος στο Πάρκο. Αχ, τι ομορφιά! Δώσ' μου εμένα πράσινο και πάρε μου την ψυχή. Ε, τι τα θέλησαι. Πάρκο σαν το δικό μας δεν υπάρχει πουθενά. Ελάτε, ελάτε, παιδιά, να τραγουδήσουμε. Τριάντα φιλόμικρο μικρό, είδε ένα παιδάκι... Να Στη Όχι, τραγουδάμε τώρα. Στη βρήση τη βουνίσια... Yeah. Να πάω να πάψω λουλούδια. Απαγορεύεται. Να πάξουμε κυρυγητό. Αλλά Άσε oh, με, παιδί η μου. Η καλάκη φρόνη μας. Μα επιτέλους τίποτα δεν μ' αφήνετε να κάνω. Μπορείς να περπατάς μαζί μας. Να απολαμβάνει το πράσινο και να ανασένεις τον καθαρό αέρα. Μαμά, κοιτά τι κάνει ο Μιχάλη με τα καινούργια του παππούτσια. Τι το βλέπω, Μιχαλάκι, θα χαλάσει τα παπούτσια σου. Σκασίλα μου μεγάλη και δέκα παπαγάλη. Τι είπε. Σκασίλα μου μεγάλη να φάσε ένα στραγάλι. Μιχάλη, βάλε τα παπούτσια σου και πάψε τι ανοησίε. Σκασίλα μου μικρή και πέντε ποντικοί. Μαμά, άμα γυρίσουμε σπίτι να βάλω τι γόδε σου με τα ψηλά τακούνια. Α, Γιατί κοιτά, έρχεται αυτό που μου πήρε την μπάλα μου. Ποιο σου πήρε την μπάλα σου. Να, αυτό εκεί, αυτό μου την πήρε. Αλήθεια σου λέω. Αν έτσι όπω το λε, θα έχει να κάνει μαζί μου. Ακούσε εκεί να πάρει την μπάλα του γιου μου. Hey, Σα παρακαλώ, για ελάτε πιο κοντά. Πώ είπατε, εσεί είστε κύριε Γκρουσούδη. Αυτό είναι, αυτό είναι που μου πήρε την μπάλα. Δεν μα Μιχάλη, πώ είναι δυνατόν να λε τέτοια πράγματα. Με συγχωρείτε κύριε Γκρουσούδη, ο γιο μου θα έκανε κάποιο λάθο. Δεν έκανα κανένα λάθο, αυτό μου πήρε την μπάλα μου. Φαντασία που έχουν τα παιδιά, ε. Χαριτωμένο ο μικρό. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριε Γκρουσούδη. Ωραίο καιρό, ε. Πολύ ωραίο καιρό. Δεν μου λε, παπά, ποιο πιστεύει αυτόν ή εμένα. Εγώ να πηγαίνω τώρα. Χαίρετε. Ε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κύριε Γουσούδη Άκουσε καλά Μιχαλή Το σπίτι που μένουμε είναι δικό του Πρέπει να του φέρεσε πάντα ευγενικά γιατί όποτε θέλει μπορεί να μας πετάξει έξω, κατάλαβες Μιχαλάκη Αμάκα είκα με η Θεία Συνοβία. Πώ να γλιτώσουμε τώρα, Μιχάλη; Άστο σε μένα. Μιχαλάκι, φίλε για μέσα από το γρασίδι. Ε! Μα δεν πατάσω! Στους... Και το πατάς. Πώς δεν το πατάσει πώ δεν το πατάει Μπορεί να το πατάσει στην άκρη, στο πατημένο μέρο αλλά το πατημένο μέρο όσο το πατάμε φαρδένει, φαρδένει, φαρδύνη και στο τέλο για άντρε άρχεται στη μέση! Και όλο το γρασίδι λάκρυμα τιμένη. Πρέπει να το λέω εγώ στο παιδί τη στιγμή που είναι μπροστά ο πατέρα του! Ευχαριστούμε ποταμό και εσά α μητέρα δεσ τίποτα στα παιδιά σου! Εδώ αυτό θα πρέπει να λε τα παιδιά α, δι... Μου βγει ένα δόντι. Αλήθεια! Που για να δω Να, εδώ. Και ο θείος Πέτρος μου είπε να κάνω μία άσκηση. Άσκηση, για δόντι, τι άσκηση. Μιχαλάκη, σε παρακαλώ. Δώσ' το, Μιχάλη, μπρος. <ΓΣ> βοήθεια, βοήθεια, αυτό είναι τρομερό. Ντροπή σου. Αυτό να μην το ξανακάνεις ποτέ, ακούς. Μα ο θείος Πέτρος μου είπε να την κάνω αυτή την άσκηση. Μα αυτό είναι τρομερό. Και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτή η άσκηση, ε, περίπου κάθε δέκα λεπτά. Οπότε πεπonάει λιγάκι να όπω. Περίμενε, περίμενε, μια στιγμή. Μιχαλάκι μου, παιδάκι μου, μια στιγμή μου, λαγόρι μου. Να πω για κάτι ψώνια σε με να φύγω πρώτα, Χρυσό μου. Γεια σα, γεια σα. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Μιχάλη. <laughs> ε, βέβαια δεν γίνονται, αλλά δεν μου κακοφέρετε που γλιτώσαμε για σήμερα από τη ζηνοβία. Βλέπει, εγώ θέλω να σα βοηθάω χρειάζεται. Όλα τα παιδιά θα σα βοηθούσαμε, αν μα αφήνετε. Μισ' ανοίγω το στόμα και σου φρώνω τα χείλια Όνα βαθιά. <Γυσίλια> Τον αέρα μαζεύω την κοιλιά μου και μίζω κι άμα σφυριξιά. ω φυρίξια. Σαν λυθία κρυνιάζει, τι θα κάνεις, Μιχάλη. Κατεγείδες και πόρες Θα κρεμίσω σκαλιά Θα σηκώσεις στο πόδι δρόμους Σπίτια, πλατείες Με γερίς στη ρητσιά. Κάνε κράτη, Μιχάλη Δεν μαμάκα Δεν κρατιέμαι, μαμά Σφύλα ο όσο αντέξεις Σκοτιστήκα, με ξέρεις Ο Μιχάλης ψάχνει στην αυλή, για να ξαναβρει την μπάλα του. Δεν μπορώ να καταλάβω πού την έκρυψε ο Γκουρσούζης στην μπάλα μου. Η γη την κατάπιε. Για να δω και στο φωταγωγό. Πού που παιχνίδια που έχει εδώ. Μπάλες, κούκλες, αυτοκινητάκια. Να μπάλα μου. Και το αρκουδάκι μου. Και το αεροπλάνο μου. Το αλογάκι της Χριστίνας. Και η κούκλα της Σοφίας. Θα τα δώσω πίσω όλα τα παιχνίδια σε όλα τα παιδιά. Πούτα, ποιο τα βούντιξε πάλι. Α, ο Γρουσούζης. Εσεί μου πήρατε τα παιχνίδια, μου θα το πω στον παπά μου. Παιχνίδια, ποια παιχνίδια. Είναι παλιά, ανθρωπιά να κλέβει τα παιχνίδια των παιδιών. Εγώ δεν κλέβω παιχνίδια. Γιατί να κλέψω. Έχω αρκετά λεφτά για να αγοράζω όσα παιχνίδια θέλω. Μπορεί να το κάνετε επειδή δεν τα παιδιά. Α, <Τυξ> Δρόμο τώρα. Και να σου λέω, αν πεις πάλι ψευτιές για κλεμένα παιχνίδια θα σας πετάξω στο δρόμο. Αλήθεια είναι λοιπόν, κλέβεις. Να σου πω κάτι... Μια φορά να σφυρίξει και σας πετάω στο δρόμο. Για σφύρα λοιπόν. Την μπάλα μου όμως θα την ξαναπάρω. Πρωινό στο σπίτι του Μιχάλη. Μέρα. Καλημέρα. Μιχαλάκι, κοιμήθηκε καλά. Μέρα. Καλημέρα, λένε, μπαμπά. Μιχαλάκι, κοιμήθηκε καλά. Δεν Ναι, πατρεβουλί, καλημέρα, κοιμήθηκε καλά. Ελέ, λέμε, ε, ε, Μιχαλάκι, κάτσε να φάω στα βγόνια, κρυώσει. Πάω στο μπάνιο. Είναι μέσα η κλεό, βάφεται. Πάλι? Και επειδή αυτή πασαλίβεται πρωί-πρωί σαν μαϊμού, εγώ θα πάρω το πρωινό μου, άπλητο. Θα τελειώσει καμιά ώρα. Οι μικρότεροι πρέπει να περιμένουν. <ΡΟΣ> α, μηχάνη! Αυτή είναι η τελευταία φορά που σφυρίσκω. Άμα όμω έρθει η θεία να μη σφυρίξω. Α το στ Αφού είμαι εγώ τώρα πρέπει να πάω σχολείο. Και εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά μου να περιμένει τη σειρά σου. Πρέπει να ξυριστώ. Και εγώ να καθαρίζω την μπανιέρα. Και εγώ να φτιάξω τα μαλλιά μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου! Για. Για σου γρήγορα κουνή σου τρε, Καμπίδα σου, Κάνε τοπο, κάνε θέση. Άφησε το, θα σου πέσει. Φάτο, μην το, μη το φας. Ο πατέρα με στο μπάνιο να ξυρίζεται. Η κλαό στην τουαλέτα να χτενίζεται. Η μητέρα στην κουζίνα ολοβιάζεται. Κι η γατούλα, κι η γατούλα, κι η γιασου, στο τραπέζι κουλουριάζεται. γιασου, πιάσου, πιάσου, πιάσου, πιάσου, πιάσου, πιάσου, κλείσε, δέσε τα βρακιά σου γιασου, πιάσου, πιάσου, πιάσου, πιάσου, κλείσε, δέσε τα βρακιά σου Σου γρήγορα ρακούνι σου τρέχα πίδα στήξου σίσου Τι χάζο Φέρε γάλα μαρμελάδα Φερνιό καφέ ζαλάδα Μη με γαργάλα Ένας παίνει άλλος βγαίνει και Γίνεται το μαλευράσαι κι ολοβρίζουμε Άλλος πέφτει καθώς τρέχει και σοριάζεται Κι η γατούλα, κι η γατούλα, κι η γατούλα είναι η μόνη που δε βιάζεται Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου Γεια σου, γεια, σου, γεια, σου, γεια σου. <Του> να πάρει ευχή που στο διάλο είναι αυτή η τσατσάρα μου! Έπλυνες τα δόντια σου, τα αυτιά σου, μουρνόλα, το φανελάκι, βιταμίνες, μαντίλι που πουλόδορ, παλτό... Αλλά, παιδάκι μου, μες στα πόδια μου! Α! α, α, α ησυχία! Τι θέλετε, μ' Όπα, Πάσε εσύ! Τι θέλετε, πώς μήκατε στο σπίτι μας! Απ' την πόρτα. Έχω κλειδί. Δικό μου είναι το διαμέρισμα. Μα δεν έχετε το δικαίωμα να μπαίνετε έτσι εδώ μέσα. Αν έχω το δικαίωμα ή όχι, λογαριασμό δικό μου. Καλά, καλά, μη φωνάζετε έτσι. Αν μ' αρέσει να φωνάζω, θα φωνάζω και σα το λέω τώρα να τελειώνουμε. Θα φύγετε από εδώ το συντομότερο. Μα μη συγχύζεστε έτσι. Δεν συγχύζομαι καθόλου. Μια στιγμή να το συζητήσουμε ήρεμα. Γιατί να φύγουμε. Αφού τον ύξο σα το πληρώνουμε κανονικά. Αν θέλετε να σα δώσουμε κάτι παραπάνω, να το συζητήσουμε ήρεμα όμω. Τι σιχεία! Φωνάζετε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ανεχθώ το σφύριγμα του γιου σα. Ε, ούτε εμεί! Έχετε μια εβδομάδα καιρό για να μαζέψετε το σφύριγμα και να μου αδειάσετε τη γωνιά! Επρό! Έξω από το σπίτι μου! Συνονοηθήκαμε έξω! Μας διώχνουν από το σπίτι το παλιό και πήραμε το έρμο μονοπάτι που βγάζει σε ένα δρόμο σκοτεινό. Θ στον κό κύρι το γυνάτι βαλύτσεες κανταπαέδες γεπόμο Θα και τα κρέμαςμένεις λιγκρεμάσστκρα λένε το κααajμό Σε να κρεβάτι πουχεις σκέπασμα του τάστρα θα αλλάξουν τα παιδιά το ρασκολιο θα βρούμε και γητόνους Βακάλιδε μανάβιδες, σωρό και θανε ναι μακριά του τάξη τζι πιάτσα. Με διώξαν με κλωτσιέ από το σχολείο και πήρα τα βιβλία μου στον ώμο και κάνει το γυρισμό. Το παιδομάνι που συνάντησα στον δρόμο Θρανία, κυμολίες και στυλό Σφεντώνα κρεμασμένοι στο ζωνάρι Με χάσανε για πάντα και θρυνό Γιατί την τέπελιά μου πήρανε χαμάρι Ποιος δάσκαλος, καλός θα με δεχτεί που δε θα συζητάει με χαστούκια Που θα'χει την καρδιά του ανοιχτή και όχι κλεισμένη σαν τα γερικά σεντούκια Μα να κλωσθήσει το παλιό Και πήραμε Μιχάλη. Μαμά, τι, τι κάνεις έρθω. εδώ. Τι είναι όλες αυτές οι βαλίτσες. Γιατί γύρισες τόσο νωρίς από το σχολείο. Τι σκάρωσες πάλι. Να, ο καινούριο δάσκαλος. Ήταν πολύ άδικος μαζί μου και εγώ αυτά δεν τα ανέχω. Μιχάλη, τι έκανες. Σφύριξα Α, όχι, Μιχάλη Μιχαλάκη Τη χειάζει νοβία, έθαναν τεχώ, άλλο θα αρρωστήσω Να σφυρίξω Πώ να μην αρρωστήσεις, μου Μόλις έμαθα τι σας συμβαίνει, έτρεξα κοντά σας Τι παλιά ανθρωπιά Μην ανησυχείτε όμως, η καλή σας η είναι στο πλευρό σας Όλα θα ταυτοποιηθούν, θα μείνετε μαζί μου Μαζί σου Δεν το περιμένατε αυτό, ε θα έρθειτε στη θεία Ζηνοβία. Μα τι φρικτό αυτό ο ιδιοκτήτη σα. Μπορεί και μόνο επειδή σφυρίζει ο Μιχαλάκη, βέβαια και τούτο δεν ακούει. Αγύρισε το κεφάλι, αλλά από εδώ και μπρο θα αλλάξουνε τα πράγματα. Από σήμερα αναλαμβάνω εγώ την ανατροφή του Μιχάλη. Ζηνοβία, σοβαρά! Αν τον πετύχω, μουθενά αυτόν τον Ελεϊνό, τον ιδιοκτήτη σα και θα δει τι έχει να πάθει. Ωραία ιδέα, πρόσεξε, έρχεται. Άλλη μια φορά να το κάνει αυτό! Ούτε εσεί είσαστε αυτός ο περιβόητο ιδιοκτήτη! Αχρίε! Θα σου δέξω εγώ! Μα πώ μου μιλάτε έτσι! Σα απαγορεύω! Εγώ σα απαγορεύω! Θα σου μάθω εγώ πώς πρέπει να φέρεσαι! Αν Έξω μέσω! Έξω γιατί θα σου τη βράξω! Βοήθεια! Έξω, έξω, Βοήθεια! Έξω. Βοήθεια! Αυτό ε, μα έλειπε τώρα να δει η βία του χρουσούδι! Να πάμε στο σπίτι τη θεία. Δεν κοιμάμε στο δρόμο καλύτερα. Μα να σου πω. Αλλά δεν μα μένει κι η Θεία στρίβωξε τον χρουσούρι σε μια γωνιά και τον έβαλε επαναλαμβάνει συνέχεια. Θα φέρω με διενικά τι κατακυρίε! Θα φέρω μελλικά τι καθόλου καιρίε! Χα! Καλιά δεν είναι δυνατόν Ζηνοβία! Κλαό! Τα άμαθε τα νέα. Τι! Θα μείνουμε στο σπίτι τη Θεία Συνοβία. Τι, Oh, να! No. Κίλιε φορέ να μου βουτάει τα παιχνίδια μου ο γλυούζα παρά να αναλάβει την ανατροφή μου η ζυνοβία. Τίποτα δεν θα μπορούμε να κάνουμε στι θεία. Όλα θα απαγορεύονται απαγοράζεται να βites ο σαλονι απαγοράζεται να Μιχάλη, στήνει μια παγίδα. Μιχάλη, κλέό, Εγώ είμαι ο θείος Πέτρος. Κανείς είναι εδώ. Φεύγουν κι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή μπα Ποιος είστε εσύ τι κάνετε εδώ. Εγώ είμαι ο κύριος Γρου... Είμαι... είμαι ο... ο... ο Ταβανωμάστορας. ταβανωμάστορας. δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πώς, πώς, πώς. Ελέγχω τα ταβάνια. Ε, πηγαίνω σε όλα τα σπίτια και κοιτάζω μήπως έχει σκάσει πουθενά το ταβάνι. Και αν έχει σκάσει το, το επιδιορθώνω, για να μην πέσει το ταβάνι. Με εννοείται. Και δεν μου λες, παρακαλώ, κύριε ταβανομάστορα. Αυτή την μπάλα που κρατάς, τη χρειάζεται για να βλέπει αν έχει σκάσει το ταβάνι. Το ταβάνι, ποιο ταβάνι, όχι. Α, ναι, ναι. Ε, την, την κρατάω γιατί μου αρέσει η μπάλα. Εγώ πάντα πρέπει να παίζω λίγο μπάλα, εννοείται. Μάλιστα, βέβαια. Ε, λοιπόν, να πηγαίνω τώρα, χαίρετε. Χαίρετε. Ταβανό μάστορα. Περίεργο. Ê, αι, ναι, πώς από εδώ. Γεια σου, Μιχάλη. Δεν μου λε, ξέρει εσύ τι είναι ο ταβανό μάστορα. Ταβανό Τρελάθηκε. Δεν μου λε, παρακαλώ, αυτό ο ιδιοκτήτη σα πώ είναι, με τι μοιάζει? Να, είναι ψηλός, αδύνατος, με μια φάτσα έτσι, γρουσούζικη. Τότε αυτός είχε μπει μέσα στο σπίτι. Αλήθεια! Σίγουρα θα ήρθε να κλέψει κανένα παιχνίδι. Είμαι σχεδόν βέβαιος πως αυτός ήταν. Δεν έχω παρά να σφυρίξω. Θα έρθει τρεχάλα και θα δει αν ήταν αυτός. <ΣΠΠΠΠΠΠ> Σου είπα χίλιες φορές να πάψει να σφυρίζεις έτσι. Με συγχωρείς, μπαμπά. Σφύριξα για να έρθει ο γρουσούζης ο παιχνιδο Αρκετού μπελάδε έχουμε. Σε τρει μέρε πρέπει να φύγουμε από το σπίτι μα. Εγώ στη θέση σα δεν θα υποχωρούσα τόσο εύκολα. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν πρέπει να αφήνουμε να μα κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Μιχάλης έχει δίκιο. Οι πιο πολλέ αδικίε στον κόσμο γίνονται επειδή οι άνθρωποι ανέχονται πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε τρει άντρε μεταξύ μα. Καλημέρα! Με ο... Ορίστε, μιλάμε εδώ πέρα τρει άντρε και μα κουβαλιέται η δεσπινή κλαιό. <Και> Αυτό το πουλόβεν είναι δικό μου. Γιατί το φορά, με ρώτησε? Όλο μου βουτάει τα πράγματά μου. Βγάλω αμέσω. Βγάλ' το ή θα Όπου δεις και να θάλι, όπου δίσκλεο και ένα λολό, είσαι βόμπυρας λοξός και τσιρίζεις, σαν κοπρί της κουζουλός μας γαφίζει. Είσαι κρύα και σαχλή και ψωριάρα, παριστάνεις τη χαζή και τη χαδιάρα. Για κοιτάξου στον καθρέφτη. Κοίτα το, παλή της πέφτει. Θα στη τη ματούκλα. Ή σε μια σαβί πανούκλα. Μιχάλη, Μιχάλη, βάλει Η καλή μασίκλεό, με το κλούβιο τη ταβό. Χαλασμένη πίτα, χίνα ψηλωμίτα, Ξώανο, χάπατο, βλάκα, βλάκα, ουφ! Είστε βλάκες, είστε βλάκες. Δυο αδέρφια μονιασμένα θα κάναν μεγάλες πλάκες. άλλου βλάκες, είστε, είστε... βλάκες Βλάκε! Με δύο λόγια είναι πολύ κουτό να τσακώνονται τα παιδιά μεταξύ του. Ενώ μονιασμένα μπορούν του μεγάλου να του κάνουν σκόνη. Ε, σιγά, Πέτρο. Όχι να ξεσκώσουμε τα παιδιά εναντίον μα. Τα παιδιά πρέπει να ακούνε του μεγάλου. Ναι. Όχι όμω του μεγάλου που είναι άδικοι. Σαν τον το τον παιχνιδοκλέφτη. Ο κύριο Γρουσούδη δεν είναι κλέφτη και να τελειώνει πια αυτή η ιστορία. Ε, Πέτρο, δεν πάμε στο γραφείο να τα πούμε την ησυχία μα. Δεν με πιστεύουν. Ακόμα και τώρα δεν με πιστεύουν. Αν κατάφερνα να το τσακώσω. Λοιπόν, αυτός οπωσδήποτε θα έρθει να κλέψει και άλλα παιχνίδια. Ξέρω τι θα κάνω. Θα του στήσω μια παγίδα. Θα το πιάσω και μετά θα σφυρίζω, θα σφυρίζω... ώστε να δώσει πίσω όλα τα παιχνίδια σε όλα τα παιδιά. Θα το... Να, θα δέσω αυτό το σκηνί... έτσι να... να μπουρδουκλωθεί. Θα βάλω και αυτές τις κατσαρόλες και την καρέκλα, έτσι. Μιστάζω... Άμα πέσει ο γρουσούζι στην παγίδα, θα γίνει τόση φασαρία που σίγουρα θα ξυπνήσω και θα τον αναγκάσω το γρουσούζι να ομολογήσει. Γιατί εγώ σφυρίζω, γιατί εγώ νιστάζω. Τον έπιασα το γρουσούζι με ένα σάκο γεμάτο παιχνίδια. Αδύνατο. Ο κύριο Μουσούδη. Είδε, είδε που δίκιο! Γρήγορα, στο μπάσαλο του Μαρτυρίου. Χαστή, ήταν αλήθεια. Αυτό έγλεβε τα παιχνίδια. Στον μπάσαλο του Μαρτυρίου! Στο μπάσαλο του Μαρτυρίου! Αμπρός ε, εριθρόδερμη, αδερφή μου. Πιάσαμε το φοβερό βουβαλοκλέφτη. Ελάτε να χορέψουμε ένα πολεμικό χορό. Χλωμοπρόσωπο, κακομούτσουνο και στριμμένο. Χα, Τα παιχνίδια μα πήγαι ρήμαξε οι πατούσες μα θα σου λιώσουμε το κεφάλι α, α, Και το αίμα σου θα το πίνουμε στο μπουκάλι Ε緣εωστάνι Στο καζάνι, στο τιγάνι θα σε πάω η Ινδιάννη Στο καζάνι, στο τι θα Ήρθε η ώρα να ομολογήσει. Γιατί έκλεψε τα παιχνίδια. Λύστε με και θα σα εξηγήσω. Όχι. Θα μείνει δεμένος, ώσπου να τα πει όλα. Μίλα. Μίλα ή θα σφυρίξω. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Ήμαρτον, θα τα πω όλα, θα ομολογήσω. Συναρπαστικό, ούτε στην τηλεόραση δεν βλέπει τέτοια. Τα παιχνίδια ήταν πεταμένα στην αυλή. Κι εγώ τα μάζεψα για να σα τα φέρω. Πάλι παραμύθια θα μα πει. Θα σφυρίξει. Όχι, όχι. Μη σφυρίξει. Μετά νιώσα. Θέλω να επανορθώσω. Ορκίζεσαι ότι δεν θα ξαναπάρει παιχνίδια από τα παιδιά. Ορκίζομαι. Ορκίζεσαι ότι δεν θα ξανακάνει στον ταβάνο τώρα σε ξένα σπίτια. Ορκίζομαι. Ορκίζεσαι ότι δεν θα ξαναζητήσει τόσο ακριβό νίκη. Ορκίζομαι. Ορκίζεσαι ότι δεν θα ξαναδιώξει ενοχιαστή με το έτσι θέλω. Ορκίζομαι, ορκίζομαι. Μπορείτε να μείνετε εδώ. Κι όσο για τον νίκη θα τα ξαναπούμε. Και δεν θα λε άλλα να σε λύσουμε. Λόγω τιμή. Αλλά να μου υποσχεθεί και ο Μιχαλάκη ότι δεν θα ξανασπηρίξει. Εντάξει. Αλλά πρώτα να μου υποσχεθεί και εσύ ότι θα μπορώ να παίζω στην αυλή. Γιατί εγώ έπαιξα ποτέ μου στην αυλή Εγώ ποτέ δεν έχω παίξει στη ζωή μου Ποτέ δεν έπαιξα τίποτα Ποτέ δεν έπαιξε. Ποτέ Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου μου απαγορεύανε να παίζω Όταν ήμουνα παιδάκι με φουφούλα Δεν μ' αφήνανε να παίξω με ένα φίλο Όταν γέλαγα φωνάζαν το μπαμπούλα Y όταν έκλεγα με δέναν στο στήλο. Είχα πάντα γυαλισμένα τα σκαρπίνια, και χωρί τρακολημένα τα μαλλιά μου. Κάθε Πάσχα μ' λουστρίνια Για να κάνω επισκέψει στη γιαγιά μου. Μαρτυρούσα τα παιδιά στο δάσκαλό μου Έπλαθα με τη γιαγιά μου κουλουράκια Κι όταν με δερνει η μαμά για το καλό μου Έτρεχα και της φιλούσα τα χεράκια Κι όταν με δερνει μαμά για το καλό μου τρέχα και τη φιλούσα τα χεράκια Καταλάβατε τώρα! Δεν τα φίνεις αυτά λέω εγώ! Αλήθεια! Είναι αλήθεια! Τότε εγώ λεώ να οργανώσουμε μια παιδική γιορτή στην αυλή της Πολυκατοικίας! Όχι! Δεν θέλω! Απαγορεύεται! Έλα τώρα! Λίγο ποδόσφαιρο στην αυλή, χαρά στο πράγμα! Όχι! Και ωραία μουσική με τα καπάκια απ' το Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Καλά. Εντάξει. Και τώρα θα παίξουμε. Ή μήπω δεν θες. Τώρα παίζω στη φορμακίνητα Θα παίξω, θα παίξω, θα παίξω Και ποτέ μου δε θα ξανακλέψω Μη το στόμα και σου φρώνω τα χείλια Αν ασένω βαθιά Τον αέρα μαζεύω την κοιλιά μου Γεμίζω και αμολάω Έλα, μεγάλη σφύριξε. Γιατί δεν σφυρίζεις. Άσε... τώρα τέλειωσε πια το παιχνίδι Τώρα χρειάζεται να σφυρίξει μια τελευταία φορά πολύ δυνατά να το ευχαριστηθούμε Αλλιώ δεν θα είναι αληθινό τέλος Όχι δεν σφυρίζω άλλο Έλα έλα με έλα, Μιχάλη έλα, έλα, τελευταία, τελευταία, Όχι πρώτα πρώτα δεν μπορώ πια να σφυρίξω Γιατί μου βγήκε και ένα καινούριο δόντι Και ύστερα δεν χρειάζεται πια να σφυρίξω Ότι ήθελα να πετύχω το πέτυχα Και τα παιχνίδια μου τα πήρα πίσω και ο γρουσούζες μας αφήνει να μείνουμε σπίτι μας. Και δε μου λες, αν ξανασυμβεί καμιά αδικία, αν έρθει κανένας άλλος γρουσούδις, τι θα κάνεις τότε αφού δεν μπορείς να σφυρίξεις. Τότε θα φωνάζω. Ε... Καλά δεν είναι. Κάθε παιδί κάτι μπορεί να κάνει άμα γίνεται καμιά αδικία. Ας πούμε στην κραυγή των Ινδιάνων. Σωστά! Εγώ όταν ήμουν μικρός, εκείνο που έκανα πολύ καλά ήταν να γαβίζω. Λοιπόν, άμα γίνει καμιά αδικία, εγώ θα γαβίζω. Και εγώ αν γίνει καμιά αδικία, θα ν εγώ άμα γίνει καμιά δικία θα γαρίζω! Εγώ θα γελάω πολύ δυνατά!